Κήκαν στην πόλη, η όχτρη στου όμω λύσσα, η οχτρή και εμεί γενούσαμε με τα κούσκου, στα μέση μέρε. Πήκα στην πόλη, η όχτρη στα σπίτια πήκαν. Εγώ θρηκέ. Ή εγώ φιλεψάμε. Ή δορκέγη. Χαρίσι δέα. Γλισσανηλενη. Λάμεστε μας... λίγο λοιπόν, εδώ, με λίγο μούκομα, με λίγο βράχνησμα. Με λίγο υγρό στο πνεύμα, να θα τα βγάλουμε βέρα. Ούτε η πρώτη είμαι ούτε τελευταία, Μ, λίγη βραχνάδα μπορεί και κατά μία ναι, εκδοχή ε, να αποδειχθεί έτσι και πιο ζεστή σαν φωνή. Δεν λέω 6 τώρα, λόγω ηλικίας ας πούμε δεν με παίρνει να πω σεξι. Μπορώ όμως να πω την Ορία Λεφέμ, στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Η μουσική επιμέλεια τη εκμοπή την έχει και σήμερα όπω και όλε τι άλλε ωραίε Παρασκευέ που περνάμε μαζί η αδεφούλα μου η Νάνση. Στο τηλεφωνικό κέντρο υπομονετική πάντα και ειδικά στην ημέρα και την ώρα των κληρώσεων η Μαργαρίτα Βασιλά και στον ήχο σήμερα μαζί μου ο Λάσκαρη Αγοραστό. Με τι θα ξεκινήσω, πριν πω πολλά πολλά λόγια. Και πριν αρχίσω να λυπάμαι για όλα όσα συμβαίνουν ή να μοιράζουμε μαζί σας ένα εκτεταμένο προεορταστικό άγχος όπου ξαφνικά η άχνη από τους κουραμπιέδες μπορεί να θυμίζει ε, και λίγο ποντικό φάρμακο ε, από πλευράς γεύσης και επειδή το μέλι στα μελομακάρονα μοιάζει να είναι κάτι που μοιάζει σαν μέλι και επειδή όλα δείχνουν μια εσωτερική καταθλιπτική κατοχή γιατί δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα και επειδή κάποιοι πουλάνε απειλέ, άλλοι πουλάνε ελπίδε, άλλοι πουλάνε. και το Χριστό πολύ εύκολα. Και έχουμε ελπίδεμπόριο, χρηστεμπόριο, πατρίδεμπόριο, ιδεολογικό εμπόριο και είμαστε ανάμεσα στην ομιλία ή μη διαστομάτων τη λέξη Μαλάκα. Ζητώ απολύτω συγγνώμη, τη μεταφέρω εντό εισαγωγικών. Ως άποψη και τάχα μου δίθεν επιχείρημα. Όταν το επιχείρημα, το οποιοδήποτε επιχείρημα, απέναντι σε ένα οποιονδήποτε, ακόμα και αν συγκρούεται μεταξύ τους δύο φασίστες, ακόμα και αν συγκρούεται ένας κομμουνιστής με ένα φασίστα, πέφτει σε αυτό το επίπεδο του μία αλφα λάμδα αλφα κάπα αλφα σίγμα, τότε εγώ μπορώ απλώς να πω ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Φύγε να ακούσουμε κάτι. Aquí pensaban seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar σε αγαπόλα, διβέρσιον, llegó el κομμαντάντα και πάντω απάρα. Από σήμερα και την Δετάρτη, η νιου στα άρτη με το Φιντελ Κάστρο στην Αλκιονίδα, προβάλλοντα 33 ντοκιμαντάρ και ταινίε από τι 2 το μεσημέρι μέχρι τι 7.30 το απόγευμα. Στην Αλκιονίδα, με είσοδο απολύτω ελεύθερη. Κούμπα Στάιλ. Και μαζί με τον Παρσβευτή τη uh, Δημοκρατία τη Κούβα uh, στην Αθήνα, την Κυριακή το πρωί στι 10 θα είναι σε live σύνδεση με το Σανδιάκο τη Κούβα για να παρακολουθήσει όποιο θέλει τι μαζικέ εκδηλώσει που έχουμε προταγματιστεί προ τιμή του. seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar aquí pensaban seguir Jugando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia Se acabara de morir Y seguir de modo cruel Sin cuidarse ni la forma Metazo. robo como norma Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar ε, πρέπει να συναννοείσαι, δεν γίνεται Εγώ και ο Λάσκαρης πρέπει να καθίσουμε να συναννοηθούμε να θα μετά Αυτό ακούσατε και το μετά στον αέρα έτσι; Για να έχουμε και πλήρη συνέστηση Γιατί εμείς εδώ μέσα όταν κουνάμε και τα χέρια μας Αυτό δεν το καταλαβαίνετε Παρά μόνο όσοι έχετε μπει μέσα σε στούντιο ραδιοφώνου Ότι είναι από τι πιο... Πώς να το πω, συνθετικές δουλειές παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο αντιδράτε εσείς. Οπότε, αν θέλετε να ρίξετε ένα μήνυμα καταδόθε, εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο που πρέπει να το συγκρατήσετε για τις κληρώσεις που είναι το 211-208-200. Αν θέλετε να στείλετε με τον υπολογιστή είναι η διεύθυνση στούντιο και αν θέλετε με το κινητό τέτοιες μέρες, τέτοιε ώρες να στέλνει κανένα μηνύματα με το κινητό και δύσσερα διφωνικές εκπομπές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και μάλιστα όταν η κλήρωση δεν είναι κάτι που τρέχει τώρα και δεν είναι ούτε κινητό, ούτε τούτο, ούτε εκείνο εμεί με κάτι παραστάσεις και με κάτι βιβλία μπορεί να πορευτούμε εδώ. Και επειδή αυτό το κάτι είναι πολύ σπουδαίο, πάντα το βιβλίο είναι κάτι πολύ σπουδαίο, ακόμα και όταν το βιβλίο δεν αξίζει τον κόπο, Θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε real κενό, και πετάτε το μήνυμά σα στο 1960 Και λέω πετάτε γιατί. Γιατί με αφορμή, μόνο, με αφορμή μόνο το θάνατο του Φιτέλ Κάστρο πρέπει να είναι κάποιος ανιστόριτος ή κουτός για να μην δεχθεί δύο πράγματα. Ότι ο Κάστρο άφησε υπογραφή στην ιστορία, άλλαξε το ρου της ιστορίας σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο για τη Λατινική Αμερική αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο ότι υπήρξε επαναστάτης, αυτό είναι επίσης βέβαιο και από εκεί και ύστερα αν αποδεχθεί κανένα σε αυτά τα δύο μπορεί να μπει σε μια επιχειρηματολογία πολιτική, ιδεολογική και χίλια δύο άλλα πράγματα όταν μαζί με την κηδεία αρχίσει ο άλλος και κηδεύει και την νοημοσύνη του εγώ αρχίζω και έχω πρόβλημα να κηδεύει την νοημοσύνη του να είναι ο τελευταίος μεγάλος ενός αιώνα, να έχουμε μπει στον 21ο και να έχει έρθει μαζί το τέλο των επαναστάσεων, το τέλο του ενό, το τέλο του αλουνού. Στο τέλο αυτή, το τέλο των μπούρων, το τέλο των σαχαροκάλαμων, το τέλο του ενό, το τέλο του αλουνού, είναι σαν να αφαιρεί από όλο τον υπόλοιπο κόσμο ε, οποιαδήποτε μορφή ελπίδα αντίσταση ή επανάσταση στον 21ο αιώνα, και τα, να, να τα αναποθέτει όλα στην αντισυστημική λαϊκίστικη ψήφο του Τραμπ. Και σα το λέω γιατί προ μεγάλη μου εντύπωση. Ε, ψάχνοντας διάφορα πράγματα όπως ψάχνουν όλοι και σερφάρουν ε, ο καθένας μένει στις επιλογές του και στο τέλος είμαστε και οι επιλογές μας ακόμα και από το σερφάρισμα στο ίντερνετ ε, Αλλά από τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής γιατί δεν έχουν την κατάλληλη παιδία ακόμα λόγω ηλικίας ή λόγω γνώσεων να ξέρουν τι θα επιλέξουν και εύκολα ε, βλέπουν τι στροθοκάμηλο πριν χώσει το κεφάλι τη κάτω στην άμμο, επειδή δεν κάτι να γυαλίζει. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα θα χτίσει τείχο με το Μεξικό, θα κάνει εδώ, θα κάνει εκεί. Πού να φανταστώ ότι ο Τραμπ, και να είναι καλά, κάποιοι δημοσιογράφοι να ανακαλύπτουν αυτά, έχει ήδη χτίσει ένα τείχο. Σε, ένα, σε μια περιοχή για γκολφ που έχει αγοράσει τη Σκωτία Δεν έχουν σημασία οποίο μοιάζει δεν ψάχνει να το βρει Και στη Σκωτία εκεί υπάρχουν ε, αμοδύνε, αμοδίνες αυτά τα tunes που λένε Αμοδύνε, ηλικίας 4.000 ετών Αυτή λοιπόν την περιοχή την πήρε ε, Μα την καταστρέψει για να την κάνει γκολφ Φανταστείτε τι νερό θα χρειαστεί σε περιοχή με άμμο για να φυτευτεί η Γρασίδη για να παίζει κάποιο γκολφ. <χαι> για να έχουμε και μία συνέστηση. Είχε τάξει 90.000 εργασίε, 60.000 εργασίες, 6.000 60 θέσει εργασίε, οι εξή 95 έχουν ανοίξει μέχρι στιγμή, και μάλλον εκεί θα μείνει στι 95 θέσει εργασίε. Και στο τέλο επειδή δεν τα βρήκε με ένα γείτονα που δεν το πούλε για το σπίτι, αμόλυσε έναν τοίχο. Και έκοψε το γείτονα από τη θέα και από τα πάντα, χωρί να υπάρχει τίποτα από την άλλη που να τον ενδιαφέρει, μόνο και μόνο για τον εκδηγηθεί. Σήκωσε ένα τοίχο. Αναρωτιέμαι σε ποιο τείχο βαράει κανεί το κεφάλι του όταν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έχουν έρθει πρόσφυγε εδώ και ανάμεσα στη διεκδίκηση ενό Νόμπελ από τη μία μεριά και τη δυνατότητα να περάσουν από εδώ οι πρόσφυγε και να πάνε από την άλλη βρίσκοντας κλειστά από πλευρά σε Ευρώπη τα σύνορα, ώστε να μην μπορούν να περάσουνε, θα επιμένουμε να κοιτάμε ανατολικά, μήπω μα έρθουν πολλοί και στο ενδιάμεσο θα ξεπαγιάζουν ή θα καίγονται στου καταβλισμού. Κι όμω, ακόμα και κάτω από εμά. Υπάρχουν άλλα πατώματα Στη δικιά μας δυσκολία Μία ματιά στους πρόσφυγες Και καταλαβαίνει κανένας πως υπάρχουν κάτω από τα δικά μας τα πατώματα Η στίχη είναι του Belt Breath, Η μουσική είναι του Καλογεράκη Η ερμηνεία της Φαραντούρη Στα φωνητικά ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης <Και όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα. Και κάτω σε δύος φαίνεται υπάρχουν υπάρχουν άλλα πατώματα. Κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα. Μας, τους ces coups de fou Et parfume un algue bucolique sous ma selene C'est που aller ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κάτω φέτος φαίνεται υπάρχουν υπάρχουν άλλα πατώματα yeah, και ακόμα yeah. και εμάς τους κακότηχους υπάρχουν mm. άλλοι mm. που καλωδί τους mm. μας λένε και αγνοούμε γεμά κακό, hijφου. Υπάρχουν άλλοι που καλό λένε. του καλό. Τι χους μας λένε και αγωμά για μας τις κακούς υπάρχουν άλλοι που καλό τι χους μας λένε υπάρχουν άλλοι που καλό τι χους μας λένε Πώς τσαντίζομαι όταν παίρνω πρέφα ε, Και το καταλαβαίνω από τα μηνύματα σας Ότι μόλις ξεκινήσει ένα θέμα που γίνεται viral Με τον ένα με τον άλλο τρόπο Ένα μεγάλο γεγονός Όπως μπορεί να ήταν ο θάνατο του Φιντελ φυσιολογικό, βιολογικά τα 90 του πλήρη ημερών και έχοντα αποφύγει και 800 τόσε, χίλιε, δύο χιλιάδε φόσε απόπειρε δολοφονία. Το λέω επίτηδε μεγάλα νούμερα, στο κάτω-κάτω. Ο καθένα λέει ότι θέλει για το Φιντέλι. Είχε α πούμε 35.000 γκόμενε. Mm. 35.000 γκόμενες μία τη βραδιά, 365 μέρε ο χρόνο, πρέπει να ήταν 100 χρονών και να το κάνει από ενό έτου. Για να σα λέω τώρα, γιατί βαριέμαι και να τα ακούω αυτά τα πράγματα, ειλικρινά σα το λέω, αυτά τα ξεφτίσματα. Ε, θα μου πεις γίνονται και από την άλλη πλευρά Αλλά από την άλλη πλευρά Μόλις πλησιάσει στον χώρο του φασισμού Παίρνουν την εικόνα της αγοράς Φέρνω ένα παράδειγμα Κάπου διάβασα το, το εισόρουχο της γόμενας του Χίτλερ Πουλήθηκε 300.000 ε, Ποιο ψυχανόμαλος Μπορεί να πήρε ένα οποιοδήποτε βρακή, όχι βρακή, ένα οποιοδήποτε βρακή, το οποίο το θεώρησε πολύτιμο πειδοφορά και η γκόμενα του Χίτλερ. Δηλαδή, προσέξτε όμως, εκεί μόλις μπήκε το 300 χιλίλαρο στη μέση, το πράγμα σοβάρεψε. Έγινε μια είδηση που γίνεται πιο πιστεύτη. γιατί έχει 300 χιλιάρικα. Εδώ τι να έχει. Φαφάρες δεν είχε. Τίποτα ανθρώπου να κάνουν κολοτούμπες στον αέρα και τίποτα πυροτεχνήματα δεν είχε. Έβλεπε και κάτι δημοσιογράφος ασθμένοντας να λένε μεγάλη διαδήλωση στο Μαϊάμι, την πρώτη φορά μέρισε, μέτρες 70, τη δεύτερη φορά ήτανε καμιά 150, ξεκοντζά Μαϊάμι δηλαδή από τους 300.000 κουβανούς που έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει. Λοιπόν, ε, και τσιμπήσατε και με το που ξεστόμισα μισή κουβέντα... Νάτα τώρα, τώρα τα μηνύματα για το Φιντέλ Θα τα πούμε σε διάλογο Καμία αντίρρηση, εγώ μπαίνω ευχαρίστως Λοιπόν, ε, αφού πω πρώτα Ευχαριστώ σε μία Ελένη από τα Καμιά Στην άλλη Ελένη από αλλού Για τα καλά τους λόγια, τα περαστικά Και όλα χίλια δύο άλλα πράγματα Λοιπόν, καλό μήνα να θυμίσω Γιατί αυτά είναι μη κουβανικά Και μη φιντελικά σχόλια ε, να, Και να τον αντιγυρίσω στο φίλο μου Τον... Ε, τον, τον Μιλιάνα, μου τι απαθέ, έλα, στον Γιάννη. Γιατί είναι πολύ, άμα μου γράφετε αγγλικά, Ιωάννη, α πούμε, εγώ δυσκολεύομαι. Ε, τι να κάνει όμω, έτσι είναι οι υπολογιστέ πλέον σήμερα. Λοιπόν, Παναγιώτη, συμφωνήσετε ότι φτωχοποίησε τη χώρα του και δεν έχει γίνει ελεύθερε εκλογέ για 57 χρόνια, ότι επιδίωξε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπου, επεδίωξε, εξεδίωξε προφανώ εννοεί, τότε μπορούμε να συζητήσουμε περί Φιντελ. Να συζητήσουμε με αυτή τη βάση που βάζει εσύ, υπό έναν όρο. Να μου αποδείξει ότι πριν από το Φιντέλ. Και πριν από τον Τζεκεβάρα και πριν από την Επανάσταση, όλοι οι Κουβανέζοι ήταν πλούσιοι, τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Μόλι μου το αποδείξει, ανοίγω μια συζήτηση. Αλήθεια το λέω. λέω. Μου αποδείξει ότι δεν δουλεύανε έτσι, όπω δουλεύανε σαν τα σκυλιά, τα ζαχαροκάλα. Να μου το αποδείξει. Άμα μου αποδείξει ότι ήταν όλοι πλούσιοι, γιατί από εκεί, ξέρετε, από εκείνη την εποχή τη δικτατορία του Μπατίστα, έχει μείνει και η αντίληψη για τι πολλέ πόρνες στην Κούβα. Γιατί ήταν απέραντο ο καζινοπορνίο από αυτού που επενδύανε στην Κούβα κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Λοιπόν, ο Αθανάσιο. Ξέρει εκείνο ποιο είναι, από τα Οθανάσι απλά, από τα κάτω πατήσια. Τώρα τι πήγε να κάνει στην Κούβα ο του Αλέξη, να πραγματοποιήσει μια παιδική του φαντασίωση. Ό,τι γράψαν τα μύδια, τα επαναλαμβάνετε. Ο Λίβελος που έβγαλε και επικίνδυνο τουλάχιστον άσχετο και άστοχο. Μην νομίζω ότι δεν έχω το εγώ δικαίωμα να κριτικάρω τα σχόλια. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Αν πήγαινε ο Τσίπρα εκεί. Ως παιδική φαντασίωση Με μένα δεν με πήρασε καθόλου ήταν το έλεγε κιόλα. Φαντάζομαι ότι θα ήταν αρκετά μήνες Να έχει πάει πιο πριν ήταν ζωντανός, ο Φιντέλ Αν, αν θέλει να πάει για λόγους Χι πολιτικούς Είναι ανεξήγητη γιατί δεν μου εξήγησε και αυτός ευφαλείται τώρα από την επαναληπτικότητα των πραγμάτων, καταλάβατε. Δηλαδή έχουμε την ίδια ώρα που πηγαίνει εκεί και είναι δίπλα, πετάνε από τη Μερκοσούρ έξω τη Βενεζουέλα. Την κοινή αγορά δηλαδή τις περιοχής των μεγάλων κρατών. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια αναταραχή και μια ανακατάταξη. Και μόλι πάω στην τιμή του πετρελαίου και τη συμφωνία που πήραν οι χώρε του ΟΠΕΚ να κατεβάσουν κατά 1,1% εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την παραγωγή με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να σταθεροποιηθεί αντί για τα 46, 47, γύρω στα 58 με 60 ευρώ το βαρέλι ε, νομίζω ότι μπορούμε να ανοίξουμε μια διαφορετική συζήτηση για το ποιος κάνει, ποια κίνηση, πού, πότε την κάνει, γιατί την κάνει και να σκεφτόμαστε πολιτικά και όχι μόνο πολύ στενά εντυπωσιακά αν θέλει να φτιάξει ένα ωραίο πορτφόλιο που να του επιτρέψει να δίνει μετά διαλέξεις προς 20.000 δολάρια ή μία Αυτό μπορεί θαυμάσια να το κάνει και ο Αλέξης Έχω πολλά μηνύματα Έχω πολλά πράγματα να πω Αλλά φτάσαμε στο Δελτίο κλέψαν. Να είμαστε λοιπόν εδώ να κλείσω λίγο με τον Κάστρο Γιατί αν κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στην εκπομπή Νομίζω ότι δεν ήταν κάτι που είχα προαναγγείλει και δεν μπορώ να το κάνω απροετοίμαστη ουσιαστικά. Μπορούμε λοιπόν όμως να κουβεντιάζουμε, όπω κουβεντιάζεται και με τους φίλους σας. Δεν μπορώ να πατήσω στον κύριο που ανώνυμα την κυρία μου έχει στείλει, μας πείσατε με τον κάστρο από την μια η επανάσταση, από την άλλη η γη του Τίνκα το εκατομμύριο και το δολάριο. Ποιον κοροϊδεύεται, τότε γράφεται όταν είναι στον πληθυντικό με ε, έτσι, όχι με αλφαγιότα. Ε, και τουλάχιστον ο Τραμπ είναι αληθινό, δεν το έπαιξε δίθεν. Τι να κάνω εγώ τώρα, να κάνω διάλογο με κάποιον οπαδό του Τραμπ, και πού να φανταστώ ότι στην Ελλάδα είχε οπαδού ο Τραμπ. Αυτό το φαντάστηκα, για να είμαι ειλικρινή. Ξέρω ότι έχει οπαδού η Μέρκελ, αλλά ότι είχε και ο Τραμπ οπαδούς Δεν το φαντάστηκα. Αυτό που μου φαινόταν πολύ φυσικότερο, ξέρω εγώ, να άρεσε σε κάποιου. Η κόρη του ή η γυναίκα του. Αλλά να αρέσει ο Τραμπ. και λίγο δύσκολο το κόβω. Όμω να που συμβαίνει. Εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να κάνω κανένα διάλογο. Δεν έχω κανένα απολύτω επιχείρημα καθόλου. Αν μα αρέσει ο Τραμπ, πορεύσω εν ειρήνη μετά του Τραμπ. Το εν ειρήνη δεν στέκει βέβαια. αλλά θα το δει, καταλάβει κάποιο στον δρόμο. Αλλά η μόνη μου εγγύηση είναι ότι άμα την πατήσει με τον Τραμπ, εμεί εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Όταν θα ζητάς σωτηρία, εδώ θα είμαστε, δεν πάει περίπτωση να μην είμαστε. Λοιπόν, μια και μιλάμε για την Ελλάδα δηλαδή. Ε, Γιάννη μου, μου ζητάς τώρα να κάνω σύγκριση ε, και να πω τη γνώμη μου και να κάνω ένα σχόλιο για την παρομοίωση του κάστρου με τον Γολοκοτρώνη. Καταρχήν, οι Πρωθυπουργοί δεν γράφουν μόνοι τους λόγους. Το αναθέτουν σε λογογράφου. Επομένω, πρέπει να ανοίξει συζήτηση με το λογογράφο του. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εκτό αν σου φάνηκε ο λόγο από καρδιάς και αν ευχηρογράφω. Δεν είναι αληθέ. Ήταν ένα γραμμένο λόγο. Οι γραμμένοι λόγοι ε, φτιάχνονται από ανθρώπου οι οποίοι ψάχνουν κάποια πράγματα για να κρατηθούν. Ο Κολοκοτρόνη ήταν κάτι που θα ακουγόταν εδώ. Το Άστα Λα Βικτόρια Σχέπρε θα ακουγόταν εκεί. Επομένω, έπρεπε κάτι να ακουστεί και εδώ, κάτι να ακουστική εκεί. Ο Κολοκοτρόνη εδώ είναι ένα σύμβολο. Ε, θα μπορούσα να κάνω αστιάκια τύπου τρολ. Να σου πω ότι η διαφορά είναι ότι ο ένας φοράει περικεφαλαία και ο άλλος όχι. Δεν θα το κάνω αυτό. Θα σου πω ότι ο πόλεμος ε, κατά της ανεξαρτησίας εξατάται πιον. Εμείς είχαμε ε, αλότρια σκλαβιά έτσι. Ε, ήταν άλλο πράγμα. Ήταν έθνικο απελευθερωτικό ο αγώνας. Στην Κούβα ο αγώνας δεν ήταν έθνικο απελευθερωτικός. Έτσι, έχετε, να το έχετε υπόψη σας, δεν Ηταν εθνικό απελευθερωτικός, οποίο κατέληξε να πάρουν την κούβα οι κουβανέζοι στα χέρια τους από τους κουβανούς που είχανε φιλοξενήσει τους υπόλοιπους από κάτω. ηταν λοιπόν, είχε άλλο τύπο, ήταν επαναστατικός αγώνας, ο οποίος κατέληξε να μιλάει για την πατρίδα, γιατί ακριβώ την πατρίδα δεν την είχαν στα χέρια τους οι κουβανοί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς, ε, ξέρετε κάτι ήταν αντιμπεριαλιστικός πόλεμος βασικά, δηλαδή είναι και το μότο του τσέ. Αλλά τώρα να αν ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση, ε, θα την κάνουμε πολύ πρόχειρα στο ραδιόφωνο και το ραδιόφωνο την Παρασκευή το μεσημέρι δεν είναι για αυτά. Όποιο ενδιαφέρεται να διαβάσει και να μάθει, μπορεί και να διαβάσει και να μάθει. Αλλά δεν μπορεί να πάει να μάθει για τον κάστρο από τους εχθρού του κάστρου. Δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων. Ενώ τον Τραμπ για παράδειγμα πάει στο χρηματιστήριο και μαθαίνει τα πάντα Μπαίνει μέσα στο ζηλίδι του χρηματιστήριου και βρίσκει μια σειρά από πράγματα Τα υπόλοιπα είναι απόψεις Να σου πω ότι μου άρεσε η παρομοίωση, όχι δεν μου άρεσε Αλλά δεν μου άρεσε που θα διαφωνούσα με τον λογογράφο του Θα περίμενα μια πιο δύσκολη ερώτηση Και τι θα κάνει εσύ αν σου ζητάγα να του γράψεις τον λόγο <laughs> Αυτό είναι μια άλλη ιστορία θα πρέπει να απαντήσω ότι δέχομαι ή δεν δέχομαι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, ο, το ψευδόνιμο Λούσιφερ Στάλιν, ε, που επιμένει και έχει και δικιο, είναι ο Γιώργο ο φίλος μα από την Πράγα, ο κομμαντάντε Φιντελζή και θα ζει πάντα στι καρδιές μα. Και η Δήμητρα, ένα ε, ε, ε, είναι σίγουρο, Λιάνα μου, ότι ο Φιντελ προσπαθούσε να μην υπάρχουν άλλα πατώματα. Να είμαστε όλοι καλότυχοι. Καλή συνέχεια σε όλου μα. και εμεί. Για να κλείσω το θέμα, θα το κλείσω με την ηθική του Τσέ. Την επαναστατική του ηθική, όταν γράφει στον uh, Φιντέλ και φεύγει να ξεκινήσει τον αγώνα του σε άλλε χώρε τη Λατινική Αμερική. Δεν θα σα διαβάσω ολόκληρη την επιστολή, γιατί δεν θέλω ούτε και εδώ να την κάνω του σύρμου και το ξέρετε, το κάνω ποτέ. Κρατήστε όμω μια φράση. Λέω για μία ακόμα φορά, γράφει ο στο Φιντέλ, πω απαλάσω την Κούβα από οποιαδήποτε ευθύνη εκτό από αυτή που πηγάζει από το παραδείγμά και αν οι τελευταίες μου ώρες με βρουν κάτω από άλλους ουρανούς, η τελευταία μου σκέψη θα είναι για αυτόν το λαό και ειδικά για σένα. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας, ποιος εκπροσωπεί, τι εκπροσωπεί, ποιος αναλαμβάνει, ποια ευθύνη, ποια στιγμή και πώς την υλοποιεί ως πραγματικότητα. Γιατί από τις προθέσεις ως το αποτέλεσμα η απόσταση είναι τε Λοιπόν, μην μείνουμε σε αυτήν την αντίληψη Ας πάμε να ακούσουμε Παραμύθια του άστι. Λοιπόν το CD που θα ακούσετε Φέρει το τίτλο Παραμύθια Άστη Παραμύθια και Άστη Είναι γραμμένο Και δημιουργημένο Από τον Αλέξανδρο και τα αστικά καβούκια Λέγεται Ανθρωπάκι Και έχει εξαιρετική αξία η Εξής Στη χουρική προσέγγιση Θα φτιάξει ένα ανθρωπάκι Θα του μάθω πως να χάνει να του μάθω να νικά. Θα του μάθω ότι και αν κάνει τη ζωή να εκτίμα. Γιατί για να νιγάς πρέπει να ξέρει και να χάνεις. Εξατάτε ποια μάχη έχεις αποφασίσει να δώσεις και ποια μάχη δίνεις. Αναγκαστικά. Πάμε εκεί γιατί αμέσως μετά σας έχω κλήρωση και μάλιστα ωραία. Θα να φτιάξω έναν τρόπο. Κι να γυρίσει όλη τη γη με δυο ρούχα και καπέλο από χαρτί. Με δυο ρούχα μπαλλωμένα και καπέλο από χαρτί. Θα του μάθω πώς να χάνει, θα του μάθω να νικά. Θα του μάθω τι κι αν κάνει τη ζωή να εκτιμά. Θα του μάθω τι κι αν κάνει τη ζωή να εκτιμά. Βρε, τι μπροστά σε κόσμο, τι το πιάσκουν οι τροφές yeah. Θα του μάθω ένα τραγούδι που θα λύβει δυσιο. Ο Πάνος Ζάχαρης, που είναι ίσως ο πιο αγαπημένος μου σκιτσογράφος. Mm -hmm. Θα μου πείτε ότι τα αγαπημένα σου μας δίνεις, αλλά βέβαια τι να σα σας δώσω Αυτά που σχαίνομαι θα σας δώσω, έλεος δηλαδή Λοιπόν, ο Πάνος Ζάχαρης γεννήθηκε το 1982, όπως αυτοπροσδιορίζεται ο ίδιο, Και θα σας πω που, κάτι που υπήρξαν αμφισβήτητα αλλαγή σε σχέση με πριν που δεν είχε γεννηθεί είναι ακριβώ ένα χρόνο μετά την αλλαγή. Μεγαλώντα, είδε σκύλου με λουκάνικα, ανθισμένα λευτόδεντρα και έναντι ροπιτά να μην κόβει απόδειξη, δεν αντέδρασε. Όσο σπούδαζε στο άντρο του Ιστορικού Αρχαιολογικού, ανέχθηκε την ιδεολογική ηγεμονία τη Αριστερά, βάζοντα και εκείνο το λιθαράκι του σε μια πόρτα κοσμήτωρα. Παράλληλα, όντα θολοκουρτουγιάρη, σπούδασε στη σχολή σκίτσου του Σπύρου Ορνεράκη. Ζή από τι δυνάμει του, κάνοντα ακραία διχαστικά σκίτσα κόμικ και φωτομοντάζ. Έχω στα χέρια μου τι εκδόσει τόπο για του τέσσερι πρώτου τύχερου, γιατί η παρουσίαση γίνεται μόλι σήμερα, θα σα το πω, από τι εκδόσει τόπο ένα έξοχο άλμπουμ με τι έξοχε και, και από πλευρά αισθητική και από πλευρά περιεχομένου γελιογραφίε του Πάνου Ζάχαρη. Οι πρώτοι τέσσερι θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.20 και 8.200. Θα μπορούν να κερδίσουν και να σκεφτούν πολλά. Ε, και ικαστικά και πολιτικά και ουσιαστικά από, το, από τα σκίτσα του Πάνου Ζάχαρη Και όσοι πάρετε θα σας πούνε τις λεπτομέρειες Είτε μπορείτε να πάτε να του παραλάβετε απόψε που γίνεται και η, παρα, η πρώτη παρουσίαση Ο τίτλος του άλμπουμ είναι αρνητικοί συσχετισμή» Μην το έχετε ακούσει. Αρνητικού συσχετισμού έχετε πρώτα απ' όλα στην τσέπη σα. Μετά έχετε στην πολιτική πραγματικότητα. Μετά έχετε στι ελπίδε σα για μεγάλη ανατροπή τη παρούσα κατάσταση. Λοιπόν, αρνητικοί συσχετισμοί θα μιλήσουν ο σκητσογράφο ο Τάσο Αναστασίου, ο δημοσιογράφο Άρη Μαλανδράκη και ο δημιουργό. Αυτό θα γίνει απόψε στι 8 η ώρα στο πόλι Σάρτ Καφέ. Πε Μαζόγλου 5 και στα 2. Λοιπόν, κάποιοι από του νικητέ μπορεί να θέλετε να πάτε να το πάρετε από εκεί και να χαρείτε και την εκδήλωση και κάποιοι θα το πάρετε με βάση τι οδηγίε που θα σα. Ας πει από το τηλέφωνο η Μαργαρίτα Βασιλά Στο μεταξύ εμείς πρέπει να πάμε Εκεί που πάνε όλοι στις διαφημίσεις Γιατί εκτός από συμπαθούντες του Τραμπ Βρήκα και τραμπίζοντα που ήρθε εδώ και μίλησε Και όχι όπου όπου Στην Κέδε <Κλέψανε>, λένε, όλοι κλέψανε, κλέψαν αυτοί, τους ανάπηροι, παιδιάς, Λοιπόν α, Θα μείνω σε ένα σχολείο Από αυτά που μου αρέσουν για λόγους ουσίες Uh, κάποιος μου γράφει Ο Φιντελ, ο Τσε Και ο Αλέντε Είναι οι τύποι του ανθρώπου που λείπουν Απελπιστικά από την Ευρώπη μας Να σου πω ότι διαφωνώ Αποκλείεται φίλε μου Όποιος και να είσαι ειλικρινά Έχουμε ένα αίσθημα λοιπόν του μεγάλου και του μικρού, του μεσαίου, έτσι. Ένα αίσθημα μεγάλου που να αφορά σε άλλους και να αφορά σε όλους, όχι ένα αίσθημα αυτοπροσδιοριζόμενου κάποιος μεγάλου. Ξέρετε, στην πολιτική όταν αρχίσουν οι αυτοπροσδιορισμοί μ, α, τι βάψαμε, κυριολεκτικά τι βάψαμε. Λοιπόν, επειδή όμως μ' αρέσει όταν βλέπω κάτι μ, ακόμα και αν μπορώ να το αναγνωρίσω σε αντίπαλο το σέβομαι ε, όταν είναι κάτι καλό Με εντυπωσίασε που είδα τον ε, Μητσοτάκη Με το κουστούμι του και κρεμασμένο το σηματάκι του AIDS Παρότι έχω την απέχθεια που έχω στις παγκόσμιες ημέρες Δεν πιστεύω ότι προσφέρουν κάτι Εκτός του να ανακοινούν μενδιακά Μια υπόθεση η οποία παραμένει βαθιά πολιτική Στα συστήματα υγείας, στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ε, ε, Στις ρετσινιές, στις προκαταλήψεις σε όλα Αλλά ότι το φόρεσε και μίλησε το βρήκα ωραίο και μάλιστα στο συνέδριο της Σκέδε. Εκεί λοιπόν σας λέω στο συνέδριο της Σκέδε εμφανίστηκε με μία λέει τοποθέτηση έκπληξη στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης ο στενός συνεργάτης του νέου προέδρου του τραμπ ο Θεσσαλονικιός, Γιώργο Παπαδόπουλο. Και είπε τα εξή εντό εισαγωγικών: Η Ελλάδα και η ΕΠΑ ήταν και θα παραμείνουν φίλοι και σύμμαχοι. Οι ΕΠΑ προσβλέπουν σε μια στενή σχέση με την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Αυτή τη στενή σχέση φοβάμαι εγώ, οπότε γίνεται πολύ στενή. Χάνεται κανένα κομματάκι από γη από δίπλα, δηλαδή έρχονται και φεύγουν και φεύγει και φεύγουν ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί. Δηλαδή αυτή τη στενή σχέση φοβάμαι εγώ, αλλά αυτό είναι δικά μου θέματα. Δεν πειράζει, δεν είναι του κυρίου Παπαδόπουλου. Ε, και η ελληνική η κοινότητα είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και τον ελλην Ελληνισμό, τόσο τη Ελλάδα όσο και τη Κύπρου. Για να δείτε τι σημασία έχει όταν είσαι λίγο πιο κάτω και λε τον κολοκοτρόνη, α πούμε. Λοιπόν, ο Γιώργο Παπαδόπουλο ήρθε εδώ επειδή είναι συνεργάτη του Τραμπ στο συνέδριο ε, για του Δήμου τη χώρα. Έτσι, έξω από το συνεδριακό κέντρο τώρα, την ώρα που είναι μέσα, όλοι όσοι μιλάνε, είναι μέλη τη ΠΟΕΟΑΤΑ που έχουν αναρτήσει πανό ζητάνε την παράταση των συμβάσεων σε όλου του εργαζομένου στο Δήμο. Και είχαν συγκεντρωθεί από πολύ νωρίς έξω από το βελίδιο. Γι' αυτόν καταλάβαμε. Τους άλλους τους είδατε? Τους ακούσατε? Θέλουνε κάτι δηλαδή, ειλικρινά. Μ μήπως Ακούσατε κάτι γι' αυτό, Όχι. <Δι> ούτε ακούσατε, ούτε πρόκειται να ακούσετε. Άλλωστε, μόλι κυκλοφορεί η φήμη ότι έχει παραγγελθεί χαρτί. Η φήμη είναι, δεν είναι, δεν με απασχολεί. Και ότι προετοιμαζόμαστε για εκλογέ. Έρε τι έχουμε να ακούσουμε, έρε τι έχουμε να δούμε. Ειλικρινά σα το λέω. Το πιο σημαντικό, το κρύο έσφιξε. Το επίδομα θα πάει την άνοιξη πάει. Δηλαδή. Πεθαίνεις και μετά στο στέλνουν για να βάζεις θερμαντικόσα και αυτά που έχουν στα καφενεία πάνω από τον τάφο σου για να είναι χλιαρό το μάρμαρο. Υπάρχει άλλος τρόπος αυτός. Και εγώ θα σας πάω στο Παλτό, όχι τίποτα άλλο, είναι γραμμένο από τον Γιώργο Τομητσάκη και η στίχη και η μουσική, πίσω το 1947, στο τραγούδι «Η Μπέλου». Δείτε τότε με στο κρύο σε συνθήκες 47 πώς αντιμετωπίσετε η έννοια «Παλτό». Στι μέρε μα, μόλι πει κάποιον παλτό, ενώ είσαι ποδοσφαιριστή που δεν παίζει μπάλα, χειμώνα σε κιωμάγκα του ρίζα. Κωρί παλτό στο κρύο που γυρίζει, Μα κα θα την περάσει και πως θα ξεχειμωνιάσεις όλο το κοιμώ αυτό θα γυρνάς χωρίς παλτό όλο το κοιμώ πον αυτό θα γυρνάς χωρί παλτό γιατί το πανουδάκι που φορούσες το πούλισες για εκείνη που αγαπούσες πες τι θα κάνεις φέτος όλο το χειμώνα σχέτος δεν το σκέφτηκες αυτό Μείνε, χωρί Δεν το σκέφτηκε, αυτο Και χωρί Αν αρχίσει Μάγκα πρέπει να το ξέρεις πως πολύ θα υποφέρεις θα έχει χάσει και τα δυο και αυτήν και το παλτό θα έχεις χάσει και τα δυο και αυτήν και το παλτό Ο θέσος σκέας η γελιά του Μαρίνου Ζωή στο πολύ μικρό και πολύ ωραίο θεατράκι από κοινού στην Ευπατριδόν 4 στον Κάζι που έχει στήσει η, η Ελένη Γερασιμίδου με μια εξαιρετική παράσταση που παίζεται Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές όπως συνήθως συμβαίνει με τα θέατα τον τελευταίο καιρό μια εξαιρετική παράσταση σάτυρα που ενώνει το είναι με το φένεστε στην μηντιακή και όχι μόνο πραγματικότητα και στην ψευδή προσέγγιση τη κουλτούρα. Εγώ πήγα το είδα, ξεκαρδίστηκα κιόλα, ευχαριστήθηκα και μου θύμισε ε, θεατράκια έξω από το κέντρο του Λονδίνου, έξω από το Broadway, αυτά που λέμε off-Broadway παραστάσει. Είχα πολύ καιρό να θυμηθώ τα νιάτα μου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να στηθεί μια παράσταση χωρί πολλά φρουφρού και χωρί πολλά αρώματα. Και εκεί λοιπόν ο, ο Μαρίνο Ζωή έχει ε, αποφασίσει να κάνει τον κόσμο να ξαναγαπήσει τον ε, καραγκιόζη. Και έτσι έχω τρει διπλέ προσκλήσει για την Κυριακή, είτε στι 5 ή στι 7 το απόγευμα, για να πάει κάποιο με το παιδί του, να πάει κάποιο με την κοπέλα του, να πάει κάποια με τον καλό τη, να πάει κάποια με το γιο τη, με την κόρη τη και να περάσει καλά και να ευχαριστηθεί και να ζήσει το παραδοσιακό θέατρο σκιών. Και μ, να λέει ότι το κέρδισε στην εκπομπή μέσα του όμω, Όχι παρά έξω Γιατί με αυτή την τύχη εγώ δεν έχω ποτέ να κάνω Εγώ κουβαλάω εδώ τις προσφορέ Και εσείς είστε οι πρώτες που τηλεφωνήσετε στο 211-2008-200 Εγώ όμως μ' αρέσει να παρουσιάζω τα καινούργια πράγματα Και έτσι ο Αντώνης Καλούδης είναι ένα από τα καινούργια παιδιά Που γράφουν ωραία μουσική Και τώρα με στίχους Νίκου Μωραήτη Θα δείτε πως έγινε ο έρωτο καπνο και πως οι νεότεροι άνθρωποι το πλησιάζουν. Εγώ έχω και μία, μ, ας πούμε, παραπανίσια προσέγγιση σε αυτό το τραγούδι έτσι όπω θα το ακούσετε, γιατί καπνίζω πολύ και είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ ότι μπορεί να καπνίσω τη ζωή, αλλά δεν θα πάνω και κάποια ιδέα, mm. αν δεν την έχω καπνίσει εδώ που τα λέμε με τα μπούνια από πολύ νωρί. Έγινε ο έρωτος καπνός, στο τραγούδι ο Γιάννης Κότσιρας, σε μουσική Αντώνη Καλούδη και στίχους Νίκου Μωραήτη. Για να πάρετε και να κερδίσετε στο μεταξύ. Ένα τσιγάρο βγάζει φως Έγινε ο έρωτας καπνός Έγινε ο έρωτας διπλός καπνός στα μάτια Δακρίζει μέχρι και ο ουρανός, Γιατί κατάλαβε το πώς Φιλάω μέσα μου τη θάλασσας Τα λάτια Αχ να μπορούσα βρε ζωή Να σε καπνί σαν τη στάχτη στα νυχτά να σε σκορπίσω αχ να μπορούσα βρε ζωή, να σε καπνίσω και σαν τη στάχτη στα νυχτά να σε σκορπίσω Μια σπιθαμένη μοναχά και η καρδιά μου σταριχά ριχά. Βγαίνει η καρδιά μου στα ρηχά, Κάτι να σώσει. Μια σελίδα ουρανό. Ένα φίλι από το κενό. Ένα φίλι τόσο κοινό σου είχα Αχ να μπορούσα βρε ζωή να σε καπνίσω και σαν τις τάχτης στα νυχτά να σε σκορπίσω Αχ να μπορούσα βρε ζωή να σε καπνίσω σαν τριστά χτίστα νυχτά να σε σκορπίσω να σε καπνίσω και σαν δυστάχτι στα νυχτά να σε σκορπίσω. Λοιπόν, ο τάσο μου λέει για τον Τζέμ, ο Στέφανος μου γράφει για τον Τζέμ. Ε, ε, προσπαθώ να τα συνοψίσω όλα αυτά. Ο Γιώργο από τον Καριδαλόκη, πλέον Φραγκφούρτη, όπω λέει, χαιρετισμού από, από τη Φραγκφούρτη, ελπίζοντα ε, να συνεχιστεί η επαναστατική διαδικασία στην Κούβα. Και να κρατήσω ω ε, σύνοψη όλων αυτών, α μου επιτραπεί, τη Ρίτα το μήνυμα που λέει ότι όλη αυτή η καταστροφολογία για τον Κάστο θα πρέπει να βάζει τον κόσμο, και μιλώ για του σκεπτόμενου, να σκεφτεί γιατί τόση κακία και τόσο ψέμα για έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Για να ζήσει ο λαό τόσο μπορούσε καλύτερα και να δείξει και στον υπόλοιπο κόσμο ότι χωρί αγώνε δεν κερδίσε τίποτα, άσχετα πόσο τα κατάφερε. Είναι ο μόνο που πριν ακόμα γηδευτεί έχει ακούσει τα εξαμάξει. Δεν έχουν κρατήσει ούτε τα προσχήματα. Κρίμα. Αγάπη μου, μήπω φανταζόσασταν αρέ ρητάκι ότι αυτοί που μιλάνε για τον κάστρο και βγάζουν και ξερνάνε τον αντικομμουνισμό του, υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν προσχήματα. Και η Μαρία επιμένει για κάτι ε, που αφορά. Στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τους πρόσφυγες Να και μίλησα για όλα τούτα. Μαράκι, θα επανέλθω στο μήνυμά σου αμέσω μετά, γιατί τώρα λέω, μια και εμφανίζονται τόσοι πολλοί γκουρού, και δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι ερωτήσει του τύπου. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μου την έχετε στείλει μέσα σε μέσα. Ο Κάστρο που ευαγγελίζεστε, δεν είναι έτσι γραμμένο, αλλά δεν πειράζει, αυτό εννοεί, γιατί έριξε πόρτα στο κουκουέ και υποδέχτηκε του Καρατζαφέρη. Τι να σου πω, μάτια μου, Ο Καρατζαφέρη είναι κομμουνιστή. Το κουκουέρι με τον Τραμπ Οπότε είχε κάθε λόγο ο Κάστρο Να κάνει αυτό που λες εσύ Μεσημεριάτικα της Παρασκευής 2016 Δεν έχει ενταφιαστεί και η τέφρα του Τι να σου πω Εγώ σε γκουρού τέτοιου δεν απαντώ Προτιμώ να απαντήσει κατευθείαν Ο γκουρού Πάνος φορτούνας Με μουσικής και στίχους δικούς του Στην ερμηνεία είναι Λεωνάρδου Με τον Πάνο Φουρτούνα Ακούστε το πάρα πολύ καλά έχει είναι, είναι γραμμένο για γουρούδες Γκουρούδες, γκουρούδες των Μίδια Πάρα πολύ ωραία γραμμένο είναι Έχω ένα φιλοκόλλητο Που χρόνια το παιδεύει Και με τα φράγκα του παπά Το κόσμο ταξιδεύει Νέα η ορκή κάτμα του Παγκράτητη θλέπ Θεκάζει Το μονοπάτι του φώτος Η ρενάδη που βγάζει Κρονιά δεν ακούγα γι' αυτό, που μια πρώτια ο ταχύδρομος μου φερε γράμμα απ' την Ινδία. Καλή μου φίλη έγραφα, όλα είναι μια ουτοπία ένα παιχνίδι του μυαλού και ο πόνος και η ευτυχία Γνώρισα ένα μπάμπαϊνδο που δια τη ενεργεία. Με έμαθε να ύπταμαι πάνω από τα δυσκολία. Τον εαυτό μου να αγάπω, να έχω κρεβάτι και να γναντεύω τη ζωή μέσα από το τριτομάτι Δεν είναι η ζωή, δεν είναι αλλού Οι μπάμπας, οι μπάμπας, οι μπάμπας, οι βούδας και ζόρβας Η ουσία είναι μία, άλλο η πράξη και άλλο η θεωρία Λοιπόν, oh, ναι, η Μαρία Πάλμου μου γράφει ότι δεν είναι ανάγκη να δούμε του πρόσφυγε για να νιώσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη κακοτυχία από αυτή που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μα. Και λέει ότι χάσαμε ανάμεσα στα πολλά που λέει, ότι χάσαμε την κοινωνική μα συνείδηση, απομακρυνθήκαμε από ανθρωπιστικέ ιδέε για να μοχαδερφιστέ μπροστά στον πόνο του συνανθρώπου μα που υποφέρει, ξεχνώντα αυτό που σημείωσε ο Ισοκράτη, ότι το μέλλον είναι αδιόρατο και η τύχη κοινή. Αυτό κρατώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κρατήσω, γιατί αν πιστέψουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε το κεφάλι μας καλύτερα, επειδή βλέπουμε τη χειρότερη δυστυχία του άλλου, πάλι είμαστε στις θέσεις του θεατή. Είμαστε σε αυτό που παίζει το Hollywood, μαράκι. Να κάνεις το σταυρό σου που δεν είσαι στη θέση αυτού που τον κόβει ο δολφόνος μου, το πριώνει. Οπότε κάθεσαι εκεί και βλέπει τον άλλον να τον κόβει το δολοφόνο με το Πριώνι και κάθεσαι. Η υπόθεση είναι πω σταματά το δολοφόνο με το Πριώνι. <laughs> για να μην βρεθεί ο άλλο στη θέση που εσύ να τον βλέπει, να είναι χειρότερα από σέναν, ώστε να αισθάνεσαι εσύ καλύτερα. Και το ίδιο σημαίνει και για τα νοσοκομεία, το ίδιο συμβαίνει και για του πρόσφυγε, το ίδιο συμβαίνει για του ανθρώπου που έχουν να φάνε, το ίδιο συμβαίνει για του ανθρώπου και ειδικά του νέου που προσπαθούν να βρουν ένα προσανατολισμό και δεν σου αφήνει περιθώριο ούτε να αναπνεύσουν για να μπορέσουν να τον βρουν. Ε. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Ο Γιάννη, την άλλη με ρωτάει, τι πιστεύω για το δημοψήφισμα στην Ιταλία την Κυριακή και στις εκλογές στη χώρα του Χίτλερ τη Δευτέρα Πρόσεξε τώρα, η χώρα του Χίτλερ παίρνει μπάλα διά του Χίτλερ όλη τη χώρα και έχω να σου πω μέσα σε αυτή τη χώρα, όπως τη τη χώρα του Χίτλερ πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν όχι απλώ την άλλη άκρη από το Χίτλερ αλλά δώσαν και την ζωή του για να μην υπάρχει ο Χίτλερ Επομένω, να τι τώρα που μπαίνουμε. Μπαίνουμε μέσα στα πράγματα. Τώρα, Γιάννη μου, τώρα. Yeah. Λοιπόν, μου λες ότι έχουμε δύο δημοψηφίσματα, έχει δίκιο. Μετά τι θα γίνει στην Ευρώπη, γιατί εσύ πιστεύει ότι τα δημοψηφίσματα μπορεί να έχουν την τύχη του ελληνικού. Δηλαδή να ψηφίσει ο γονιό όχι και να βγει ναι, να ψηφίσει ναι και να βγει όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Brexit, που τώρα έχουν αντιρρήσει. Συμφωνώ απολύτω. Και μου λε μετά από αυτά τι θα κάνει. Θα διαλυθεί η Ευρωζώνη και θα διαλυθεί η Ευρώπη. Μα το το χάλι έχει. Δηλαδή, γιατί πρέπει κάποιο να πιστεύει σε μια Ευρώπη που όλοι διαπιστώνουμε ότι είναι χάλια και είναι χάλια για του λαού τη. Υφίστανται πολλοί άνθρωποι μέσα στην Ευρώπη που δεν είναι στην Ελλάδα, που δεν έχει μνημόνιο, που δεν έχουν μνημόνια οι χώρε του, τα ίδια πράγματα που βιώνουμε εμεί. Γιατί, για σκέψτε ότι εμεί δίνουμε 2% για τον Άτο και 1,1% δίνει η Γερμανία. Και πρέπει να είμαστε και συνεπεί. Για σκέψη ότι μα κλείσανε τα σύνορα, αλλά εμεί δεν μπορούμε να μεταφέρουμε του πρόσφυγε που μπορεί να μπουκάρουν ολόκληρη σε ένα νησί και να τον μπλοκάρουν, να του πάμε κάπου αλλού. Να είναι πιο καλά και για του πρόσφυγε, πιο καλά και για το νησί. Όχι, ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτή την Ευρώπη, γιατί να με κόφτηρε εσύ, Εμένα, Ναι, Γιάννη, τι θα είναι η τύχη του και ποια θα είναι. Οπότε προτείνω να μα απαντήσει και να το εκλάβουμε ω σχόλιο το γύραν τα μάτια μου στη γη. Με στίχου μου και μουσική του Βασίλη Κοραγάκι και στο τραγούδι τη Χαρά Πομόνη. Γιατί. Δεν είχα όνειρα πολλά και όμως χαθήκανε σαν περιστέριες στον καιρό τον παγωμένο. Για σκέψου ποιοι και πόσιοι. Μας πήρε η νύχτα μας πήρε η ένα κι βοριάς που φύση ξενώρις Ποιος σταματάει στη μεγάλη κατηφόρα μες στο σκοτάδι που να δεις να κρατηθείς Ποιος σταματάει στη μεγάλη κατηφόρα με στο σκοτάδι που να δεις να κρατηθείς γύραντα μάτια μου στη γη και ευχαριστηκανε πόσο κουράστηκα ζωή να περιμένω δεν είχα όνειρα πολλά κι όμως θα σαν περιστέρια στο γέρο το παγωμένο μα πήρε η νύχτα, μα πήρε η μπόρα και να παραπονό που έγινε φωτιά. Πώ να κρατήσει για τη δύσκολη την ώρα, Λίγο κουράγιο, λίγη ελπίδα στην καρδιά. Πώ να κρατήσει για τη δύσκολη την ώρα, Λίγο κουράγιο, λίγη ελπίδα στην καρδιά. Γύραν τα μάτια μου στη γη και ξεχαστήκανε. Πόσο κουράστηκα ζωή να περιμένω. Δεν είχα όνειρα πολλά, κι όμω θα θυκάνε. Σαν περιστέρια στο καιρό το παγωμένο. Τότε και με κυρία και με τη βοήθειά σα φτάνουμε περίπου στο τέλος αυτής της εκπομπής έχω χρόνος να σας παίξω ακόμα ένα τραγουδάκι άντε να κάνω και μια κλήρωση ε, έτσι για να σας αφήσω γλυκά για το Σαββατοκυριακό είναι πάρα πολύ νωρίς, το κρύο είναι μεγάλο φαγγαλίτσες και φυλάκια λέγανε τα παλιά τα χρόνια τώρα Αυτό, αυτά είναι υπό και το λέω ότι από προποθέσει γιατί μου έρχεται στο κεφάλι, πριν φτάσω να σα πω αυτό που μου φέρνει το αίμα στο κεφάλι, να απαντήσω και στον Παραπονιάρη. Την Παραπονιάρα, ποιο είναι αυτό που μου λέει για τον Καρατζαφέρη, μυρονεύτηκε, σα δείξει τις καλά, εγώ, τι φωτογραφίε ο Καρατζαφέρη. Καλά αφισβήτησα εγώ ότι πήγε ο Καρατζαφέρη και είδε τον Κάστρο. Και εκεί οι φωτογραφίε. Είδε τι καλό άνθρωπο που είναι ο Κάστρο. Και μετά εκεί ξαφνικά μου πετά αιμονέ και τέτοια και το κουκουέστο 5%. Επειδή τον Κάστρο, δεν πήκε στη Βουλή Ο Καρατζαφέρη. Για καλό σκέψτοτο να ανοίξω και εγώ μια τέτοια, ψυχοπαθολογική, όπως λες εσύ, ε, κουβέντα. Να ευχαριστήσω την φίλη που θυμάται το περιοδικό, θυμάται το παγωτό, αυτά δεν θα τα πω στον αέρα. Όχι γιατί είναι περασμένα ξεχασμένα, δεν ναι θα τα πω γιατί έχουν προσωπικό χαρακτήρα σε επίπεδο ήθους και ύφου. Ε, θα παίξω ένα τραγούδι που θα το αφιερώσω πρώτα απ' όλα και θα σας πω γιατί μου το δίνει στο κεφάλι η όλη κατάσταση αυτού του πράγματος που θα σας πω ο Κωνσταντίνος ο Νικολαίδης θέλει να, να το κάνω μια αφιέρωση στο ζουζούνι του, τη ρόδι του ε, αυτό είναι στο το, το Ρόντο, το Ρόδι του, η ρόδη του είναι εδώ. Ε, σκάει και το ζουζούνι του να τη κάνει μια αφιέρωση. Και πέρασε εκείνη η ωραία εποχή που κάναμε και αφιερώσει. Οπότε ολόψυχα. Το χαρίζω αυτό το τελευταίο τραγούδι, γιατί είναι και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και γιατί αυτό το τραγούδι ονειρευόμουν, για να είμαι ειλικρινή, να το λένε οι πατεράδε όταν γεννιούνται τα κορίτσια του. Πόσο θα μ' άρεσε δηλαδή να το ακούσω αυτό, σπάνιο πράγμα. Λέγεται «Η γέννη στο τραγούδι», είναι από τον καινούριο δίσκο της Πηγής Λυκούδη και λέγεται «Τα πάθη της αγάπης». Είναι τραγούδι από το μόνιμο θεατρικό έργο και έχω και τρεις προσκλήσεις για την Κυριακή στις 7.30 για ποτάκι. Δωρεάν, και να πάτε να περάσετε καλά στην Καλερή Δημιουργών στη Χιλιονούση 28 στη Νέα Υπηθυσιά. Έχω τρει διπλέ προσκλήσει για αυτού που θα προλάβουν να τηλεφωνήσουν στο 211 208 8-200. Και πριν σα αποχαιρετήσω, να σα πω τι μου τη δίνει. Μου τη δίνει το αποτέλεσμα, και έχει δίκιο εδώ ο φίλο Μολάσκα. Μου λέει: Μακάρα να το είχαν κάνει οι εταιρείε που πέφτουν τόσο μέσα στι διάφορε δημοσκοπήσει που κάνουν, που τι αποτυγχάνουν, όπω στην Αμερική οι εταιρείε. Φεύγει από αυτή. Έγινε μεγάλη έρευνα σε την Ευρώπη και στην Ελλάδα το 32% και έγινε με εφορμή την ημέρα ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών το 32% πιστεύει ότι ο βιασμός είναι ανεκτός υπό mm -hmm. θα σας αποχαιρετήσω με τη σκέψη τι στο διάλο μπορεί να είναι αυτές οι προϋποθέσεις που να καθιστούν ένα βιασμό ανεκτό Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις Ποιος τολμάει να το δηλώσει ακόμα και σε μία έρευνα Πώς μπορεί να μιλάμε για πολιτισμό Έχει και άλλες χώρες με 40 και 40 κάτι μέσα στην Ευρώπη Μην νομίζετε Έχει κι άλλους όμως με 3 και με 5 ή με 0 Ή πω Για σκεφτείτε Μπείτε στη θέση της βιασμένης Ή του βιασμένου Και μόλις μπείτε Να έρθείτε να μου πείτε και τις προϋποθέσεις Εγώ σας αποχαιρετώ με τη γέννηση και σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό και τη δυνατότητα να μπορείτε να έχετε πάθη αγάπης χωρίς κανένα βιασμό ούτε για ιδέα, ούτε για στατιστική ούτε για προϋπόθεση Γεννηθήκε στο χάραμα πάνω σε ένα και απλώθηκε με ένα φιλί. Αγάπη, απάκρι σάκρι. Οι μοίρε σου του μακρινού σου δρόμου και οι ώρες σου του ακριβού νόμου κόκκινο, μαγούλο, ντροπή. Το παθό σου μεγαλό καν στο χτυπούν ή Θα σε ζηλέψουμε πολύ Κι άλλοι θα σε μισήσουν Εσύ να δυνατή Ποτέ μη σε Ξεκίνησε το διάβασο και αρχίζουνε τα πάθη οι άνθρωποι στο κλάμα σου, Συγχώρα του στα λάθη του κόκκινου